Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την παραμονή στην Ευρωζώνη και για να παραμείνουμε με νόμισμα το ευρώ. Οποιαδήποτε, με οποιοδήποτε κόστος. Μπράβο! Με οποιοδήποτε κόστος. Λέει ο Γρηγόρης Ψαριανός. Με οποιοδήποτε κόστος να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη διότι δεν υπάρχει τίποτα. Καλύτερο έχει δίκιο άνθρωπος. Είναι τη αριστερά, τώρα βεβαίως στο ποτάμι αλλά και το ποτάμι στην αριστερά είναι έτσι κι αλλιώς. Όλοι με κάποιο τρόπο στην αριστερά δηλώνουν ότι είναι. Δεν στοιχίζει τίποτα το να δηλώσει που ακριβώ είσαι. Δεν στοιχίζει τίποτα η αριστερά. Αντλεί από αυτήν διάφορα, ό,τι έχει μείνει για να αντλήσεις. Οπότε Γρηγόρης Ψαριανός με κάθε κόστο των άλλων εννοείται. Όποιο λέει πάση θυσία από όλου αυτού και κάθε κόστο, εννοεί τον άλλον, όχι το δικό του. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι. Για τη γενική κατάσταση δεν υπάρχει παγκοσμίω ασφαλέστερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον από την Ευρώπη. Τελεία. Ποιος έχει να προτείνει κάτι άλλο Αν κάποιο θέλει να προτείνει τη Βενεζουέλα Τη Ζουαζιλάνδη, τη Μογγολία Ή τη Βόρεια Κορέα να το πει Δεν υπάρχει ασφαλέστερο πολιτικό Κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον Από την Ευρώπη Μπράβο. Ασφαλέστερο παγκοσμίω Περιβάλλον από την Ευρώπη Δεν υπάρχει Το σπίτι μα δηλαδή, όπω λέει και ο Αλέξη Τσίπρας έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε με έναν μιλίχιο πολιτικό αριστερό, λογικό λόγο. Λογικό λόγο. Διότι το έχουμε ανάγκη αυτέ τι μέρε που οι φωνέ, οι άναρθρε από εδώ και από εκεί, οι κραυγές, διαδέχονται και επισκιάζουν, καλύπτουν η μία την άλλη. Σοβαρό λόγο, πολιτικό ανάλυση, πρόταση ταυτόχρονα, όχι μόνο λόγια, από τον Γρηγόρη Ψάριανο Φεύγουμε τώρα από αυτά, πάμε στα πιο άλλο πρόσωπα, αλλά τη χώρα. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω όλους και όλες. Είμαστε έντιμοι, ανοιχτοί και καθαροί. Μπράβο. Έτσι θα συνεχίσουμε, διότι η δημοκρατία δεν έχει διέξοδο del passato ormai che un popolo Και θέλω να σας διαβεβαιώσω όλους και όλες. Είμαστε ανοιχτοί και καθαροί. Τώρα έχουμε, ε, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό από την Βουλή όπως ακριβώς θα είπε προχτές Έχουμε ε, δύο ανέκδοτα Το ένα είναι η αμοιβαία επωφελής λύση όπως ε, η συμφωνία όπως λέγεται Και το άλλο είναι η έντιμη συμφωνία Και τα δύο είναι ανέκδοτα από τα καλύτερα που έχουν ακουστεί το τελευταίο τρίμηνο Ποιο από τα δύο θέλετε να ακούσουμε, τελείωσε η δημοσκόπηση και τα δύο μόλις τώρα Η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι πρέπει να κάνει Να πετύχει μια έντιμη συμφωνία Μια έντιμη και αμοιβαία υποφελή συμφωνία με τους εταίρους Πολύ καλό Το άλλο με το το το ξέρετε Μια έντιμη συμφωνία Εσείς κύριε πρόεδρε με περιπλανήσατε γιατί ρωτήσαμε και μου είπατε ότι έχετε χρόνο να κάνουμε αυτή το, την Το ομολογώ κύριε πρόεδρε συνεχίστε. Είναι ο περιπλανημένο και όχι παραπλανημένο Σταύρο Στοδωράκη. Τον περιπλάνησε ο Μητρόπουλο από πάνω και όχι τον παραπλάνησε. Θεό ο Σταύρο, όποτε μιλάει και ευτυχώ μιλάει πολύ. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μην τον κόψει κανεί εκεί από τα στελέχη να μιλάει στα πάνελ, στα, στη Βουλή, οπουδήποτε σε διαδηλώσει, κινητοποιήσεις που πηγαίνει, παίρνει μέρο, κάτοικοι αυσοκολεί που κάνουν. Όλα αυτά τα πάρα, πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, δύο ανέκδοτα. Η έντιμη συμφωνία. Με αυτούς, με αυτή την Ευρώπη, έντιμη συμφωνία, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει. Άτιμη ή οτιδήποτε άλλο, οποιονδήποτε άλλο προσδιορισμό, μπορείτε να βάλετε. Και πολύ περισσότερο, το δεύτερο ανέκδοτο, δεν θα είναι και αμοιβαία επωφελής. Αυτό που είναι συμφέρον για την Ευρώπη τη συγκεκριμένη, δεν μπορεί να είναι και συμφέρον για αυτόν τον λαό. Απλές αλήθειε που τι έλεγε ακόμη και ο Αλέξη Τσίπρας, περίπου έτσι, πριν αναλάβει την Προθυπουργία ή λίγο πριν αναλάβει την προθυπουργία. Τι έρχεται τώρα να κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στα οικονομικά για να πατάξει τη φοροδιαφυγή και να μαζέψει λεφτά. Εισάγει το πλαστικό χρώμα. Βεβαίως ο Φίλης το λέει αυτό, αλλά δεν διευκρίνησε ποιο ακριβώς χρώμα θα είναι αυτό που θα φέρει τα λεφτά στα ταμεία. Αν τη φοροδιαφυγή θα, θα πάρουμε χρήματα. Από εκεί ήταν το βασικό σα. Μαζί σα. σας. σας. Ας, Ποιος όταν όταν υπολέμω θα βάλουμε Φάκε. μηχανές για το ΦΠΑ. <fisher> πλαστικό... <συνίκω> πλαστικό χρώμα. <συνίκω> πλαστικό χρώμα. <συνίκω> πλαστικό χρώμα. <συνίκω> Είναι πλαστικό χρήμα, συγγνώμη. Λα πάντζο και πορπότα, η κάουζα του κομπλότου, η κάουζα του λαλότα. Αν πάσο δύο! Το στόχος μας, ο στόχος μας είναι δύο και είναι πολύ απλός. Το στόχος μας, ο στόχος μας είναι δύο και είναι πολύ απλός. Χωρίς μοντάζ, κανονικά, σταύρος που όλοι έχουμε αγαπήσει είναι από την περιπλάνηση που δέχθηκε στην Βούλη. Αυτά τα είπε κάπου εκεί έξω στην Χαλκιδική που είχε πάει να παρακολουθήσει στην τουρνέα που κάνει για να τον παρακολουθήσουν μάλλον όχι για να παρακολουθήσει ο ίδιο κάτι. Ο λαό, εμεί όλοι δηλαδή, είμαστε στα πάνω μα γιατί σε λίγο καιρό, σύμφωνα με τα όσα λέει ο Φλαμπουράρη, ή αφήνει να εννοηθούν ο Φλαμπουράρη πίνοντα εκεί το φρέντο σε live σύνδεση με το καλαμάκι στο παράθυρο του αυτιά, ε, μάλλον θα κληθούμε να επισφραγίσουμε ή αλλιώ να αποκτήσουμε, να επικυρώσουμε, να φτιάξουμε το δικό μα μνημόνιο. Νομίζω στο. πιο κοντά είναι προ κάλπη δημοψηφίσματο και έτσι όπω την είδα. Την κάλπη προ τα κοί γέρνει και όχι προ εκλογές. Νάτα. Όταν φτάσουμε στο Αμήν τι να κάνουμε. Η πιο δημοκρατική λύση δεν είναι να απευθυνθούμε στο λαό. Νάτα. Και να τον ρωτήσουμε τι θέλει να κάνουμε σε αυτή τη φάση. Βίβαλα πα πα, πα <σοκλήσεις> Βίβαλα πα πα πα, πα πα πα πα, κάπου πω πω Και πιο δημοκρατική λύση δεν είναι να απευθυνθούμε στο λαό και να τον ρωτήσουμε τι θέλει να κάνουμε σε αυτή τη φάση. Μνημόνιο συνηθισμένο ή μνημόνιο αξιοπρέπειας η κυβέρνηση προτείνει εσύ θα αποφασίσεις. Σε λίγο καιρό φτάνει η ώρα που εμείς οι Έλληνες θα έχουμε το δικό μας μνημόνιο, το ελληνικό μνημόνιο. Θα το διαλέξουμε εμείς, δεν θα μας το επιβάλλουν οι ξένοι. Η διαπραγμάτευση τελειώνει. Το μνημόνιο έρχεται. Το μνημόνιο αξιοπρέπειας. Σύντομα κοντά σας. ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά μνημόνιο αριστερά. Έτσι ο λαός να μην πάρει και αυτός κάποια απόφαση. Όλα έτοιμα πια από τους άλλους, από τους ξένους, από τον Ντόμσεν Την υπόλοιπη πάρα, πάρα πολύ καλή. Πάρε, αμήν σαν χώνουμε με όλα αυτά. Όταν έρθει η ώρα, άλλωστε κάλπη σχεδίασε ο Πρωθυπουργό. Αυτό ερμήνευε στο χαρτί προχθέ στη Βουλή που καθόταν. που Κάναν ζούμι κάμερες από πάνω, δίπλα στο Εθνόσυμο και πάνω από το Εθνόσυμο. Μια τέλεια κάλπη που τη ζωγράφησε έτσι μέσα στο τρίλεπτο ο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ερμήνευε Ερμήνεψε εδώ ο Αλέκο Φλαμπουράτη. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια νυφάλια φωνή την έχουμε ανάγκη πραγματικά μετά τον Ψαριάνο η οποία νηφάλια φωνή περιγράφει ε, πολιτικό λόγο θα ακούσετε τώρα αλλά πολύ μεστό ε, και σε περιεχόμενο πάρα πολύ βαρύ και σοβαρό δεν που λέγαμε ja mam i tak się Και ού, το σύνθημα ο Άδωνης είναι με τους χουλιγκάνους τους νεδίδες εκεί που θυμηθήκανε τα νιάτα τους και φώναξαν αυτό το πολύ στιβαρό σύνθημα που περιγράφει τα πάντα με κραυγές και άκαιου και δάπνο του φούκου. Αυτό ήταν από τότε μέχρι τώρα ο πολιτικός λόγος της Νέα Δημοκρατίας και κυρίως των νεολαίων ήταν αυτό. Δύο γράμματα, φθόγκος το ένα, φθόγκος, και προχώρα και παραπέρα η ζωή δεν θέλανε και τίποτα παραπάνω, δεν μπορούσαν να χωρέσουν και τίποτα παραπάνω. Πώ μπορούν όλα να τυναχτούν στον αέρα, ενώ πάμε τόσο καλά, όχι από το βαρουφάκι που θα πάει σήμερα στο Eurogroup, όχι αν θα αργήσει, όπω λέει ο Ντάισεμπλουμ, όχι από τι κάμερε, όχι από τι κόκκινε γραμμέ εκεί στο από πίσω, όχι από τον Τζακαλώτο. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να διαταράξει το πολύ καλό επίπεδο, όπω λέει το Μέγκα, που έχουμε σιγά-σιγά έρθει συμφωνία, στη συμφωνία, στη διαπραγμάτευση. Αυτό που ακολουθεί τώρα μπορεί να τα τηνάξει όλα στον αέρα. Σόιμπλε και Ντάισεμπλουμ ρίχνουν συντονισμένα βέλη χρεοκοπία. Το δηλώσανε, ε, το δήλωσε χθε ο Σόιμπλε και ο μπριμπιλωτό ο Ντάισεμπλουμ. Έτσι, 10 κιλά ζελέβαζε στο μαλλί του αυτό όταν ε, ξυπνάει και κάνει και τον κάργα. Αν αυτό ξέρει οικονομικά, εγώ είμαι αστροναύτη. Αν αυτό, καταρχήν έχει σπουδάσει αγορανόμο. Ξέρετε την αγορανομία στη. Ε, ε, ε, ε, γεωργική οικονομία έχει σπουδάσει. Πατάτε, Στα Σταφύλια και μαρούλια Ναι αλλά έτσι πυροδοτείται το καλό κλίμα Δεν μπορεί να χτίζει ο Τσίπρας με συνομιλίες Με τη Μέρκελ κάθε μέρα Ένα με πολύ κόπο Το απερίφημο καλό κλίμα Την καλή ατμόσφαιρα και να έρχεται ο Αυτιάς Με αυτά τα βαριά λόγια Για τον Ντάισε πρέπει να του λέει για μαρούλια Και για μπιζέλια και όλα τα υπόλοιπα Να πυροδοτεί το κλίμα και να πρέπει το βράδυ Να ξεκινήσει από χειρότερη βάση Την έντονη διαπραγμάτευση ο Γιάννης Βαρουφάκης. Αυτά είναι θέματα, εθνικά θέματα. Κάπως έτσι όμως θα πορευτούμε γιατί οι Έλληνες πάντα έτσι ήμασταν. Ο ένας χτίζει το καλό, Βαρουφάκης, Τσίπρας και Λυπή, και ο άλλος χτίζει το κακό, γκρεμίζει μάλλον το καλό των προηγουμένων, αυτιάς. Ε, με την ελπίδα όλα να πάνε καλά και σήμερα το βράδυ, ώστε και αυτή η κρίσιμη Δευτέρα να... Που εντάσσεται σε μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα, που είναι η δεύτερη κρίσιμη εβδομάδα, γι' αυτό και ξεκινάμε με το εμβατήριο όπω έχουμε πει, την προηγούμενη Δευτέρα. Να πάνε όλα καλά για μια μηβαία εποφελής λύση και για μια έντιμη συμφωνία αυτό το δίπολο. Και αν χρειαστεί να το εγκρίνει και ο λαό, να συνεχίσουμε τη ζωή μα από εδώ και πέρα στην Ελλάδα, τη Ευρώπη, με τα ατού που δημιουργεί αυτή η συνθήκη. Και επειδή δεν υπάρχει και τίποτε άλλο, όπω λέει ο Αυτά τα ζούμε και τα ακούμε καθημερινά. Απλά, εγώ έκανα ένα πολύ σύντομο μαζί μου. 200 Τηλέφωνο επικοινωνία. Όποιο θέλει, ξέρετε ποιο απαντάει εκεί. Αν θέλετε να στείλετε SMS, θα γράψετε Real και Το μήνυμά σα αποστολή στο 54%. Αν θέλετε να στείλετε mail, θα το στείλετε στην διεύθυνση στο παπάκι παπάκυριαλfm.gr. Και στο Twitter είμαστε και στο Facebook. Τα ξέρετε αυτά. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και ένα άλλο αστείο για την Ευρώπη, αλλά και τη δημοκρατία. Αυτέ οι δύο λέξει όταν μπαίνουν μαζί η σημερινή Ευρώπη και η σημερινή δημοκρατία ας το προσδιορίσουμε κι εμείς όταν μπαίνουν λοιπόν αυτά μαζί δημιουργούν πάρα πάρα πολλά αστεία Με αυτά θα πάμε στις πρώτες διεφημίσεις Και θέλω να σας διαβεβαιώσω όλους και όλες Είμαι βέβαιος ότι όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να επιδείξουν πολιτική βούληση και να προστατεύσουν τη δημοκρατία Νάτα. ως υπέρτατη αξία στο κοινό μας σπίτι, την Ευρώπη Να τα! Αλλιώ. Ο αδικημένος και ο πληγωμένο δεν θα είναι η κυβέρνηση ελληνική. Ο αδικημένος και ο πληγωμένο θα είναι η ίδια η Ευρώπη. Οφ, ανακοφιστήκαμε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει λιγότερη δημοκρατία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει Λιγότερη δημοκρατία. Οφ! ανακοφιστήκαμε. bon esiódoxos oti tha ekoume sindoma esiotelos Vi valla papa papa vol papa papa Po, po, po, po, po, pomodoro viva la pa pa pa pa, pa che un capo po po po po lavoro Merkel go back viva la pa Το ωραίο σύνθημα από τα παλιά χρόνια. Τι ακριβώς θα κάνουμε τώρα τους επόμενους, όχι μπορεί και μήνες, αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο, για την ακρίβεια, τι δεν πρέπει να κάνουμε, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος βγήκε το πρωί στον Αντένα. Ακόμη και μια ικανοποιητική, σχετικά ικανοποιητική μέτρια συμφωνία. Είναι καλύτερη είναι από τη ρήξη, είναι... είναι συμφερότερη και για τους δανειστές και για την Ελλάδα και ο Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο τη στήριξη του ελληνικού λαού να προχωρήσει με τόλμη με ειλικρίνεια να ακυρώσει Χωρίς το σχέδιο της σύντομη δεν θα χρειαστεί δημοψήφισμα ο τελευταίος ένας που θα ήθελε δημοψήφισμα είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας η χώρα χρειάζεται λύσεις και όχι κάλπε. Δεν θα χρειαστεί δημοψήφισμα. Αυτό δεν θα κάνουμε σύμφωνα με τον Παπαδημούλη. Δυο ώρε μετά, ο Μητρόπουλο στο Σκάι. Έπρεπε αυτές τι μέρε η κυβέρνηση, επειδή το θεωρώ μονόδρομο το δημοψήφισμα και περιστέλλω ότι είναι και πατριωτικό καθήκον και των άλλων κομμάτων, να ζητήσουμε τη μεγαλύτερη ισχυροποίηση τη Νομίζω είναι θέμα ημερών. Πιστεύω ότι πρέπει η κυβέρνηση προσεχώ, πολύ προσεχώ, να εξαγγείλει τη διενέργεια δημοψηφίσματο. Αυτά τα ωραία Μετά από όλα αυτά λαός πρώτο μέρος Σαμαρά, ήρθατε να δείτε Πρόεδρε, τα πρώτη, έργα σε που σε κάνετε, έρε. τα αντιπλημμυριακά, εδώ στο Στριμώνα. Ελάτε, σε Ελάτε, σε σε Ελάτε σε λοιπόν σε να σε δείτε τα, τα χάνα σα. Τα χάνα σα, να δείτε τώρα. Τι έπαθε ο Πρόεδρος πάνω στι να διαμαρτυρηθούν, μόνο να του πάρουν προσαγωγέ. Μα φωνάξανε σύνθημα, παιδί μου, στον <σας>, πρώην πρωθυπουργό. Στη Μακρόνη έπρεπε. Μιλάνε έτσι και δεν κάνω την προσοχή. Του είπανε συνθήματα. Του ότι δεν έκανε τα αντιπλημμυρικά. Τούπανε ότι του πέραξε χημικά. Του τέτοια πράγματα, Και λίγα τους κάνανε Αλλά είδες όμως τι Εσείς δεν τα εκτιμάτε ψυχάρα ο Σαμάρας Έδωσε εντολή ποιο, ο τίποτα Να τους αφήσει ελεύθερους η αστυνομία Τον ευχαριστούμε πολύ Βέβαια αυτό να σε προβληματίσει λίγο εσύ, Να σε προβληματίσει εσύ. γιατί ακόμα εντολές δίνουν αυτοί Τι Καναρίνη, ωραία φωνή έχεις, ρόλη Μαραγκελαϊδάς. Σ' αρέσω. Τα, απίθανος, παντρεύεσαι. Εύκολα. Με μένα. Με όποιον. Γουσταρείς. Γάμος, να' ναι κι ότι να' είναι. Θρησκευτικό όμω, ε. Α, θρησκευτικό γιατί. Ναι, έχω μια μανία με τους τράγους. Με <Χιζόνου> τα παιδί είσαι, και εγώ το ίδιο είμαι. Τι ζώων είσαι, Είμαι τραγοβλεψία. Α, ίδιε είμαστε. Ah. Oh. Α, θέλω, Ε, Και يesh, κανονικό, καλό, με βάθο. Μπράβο, είσαι μάγκα. Και εγώ τέτοιο λαό, γιατί πιστεύει του πολιτικού ό,τι του λένε. Γιατί έχουμε καλή δεν κατάλαβα. Δεν μα αλλάξουν αυτή τη κουλτούρα μα. Γιατί Δεν γίνονται Πιστεύουνε κανένα από αυτούς εκεί μέσα. Ε γίνουμε έτσι θα αποκτηνωθούμε τελείως. Δεν θα έχουμε πίστη πουθενά, θα εμπιστευόμαστε τίποτα. Δεν το αντέχω αυτό. Αλλά το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι γιατί τα έχουνε πει οι γραφές. Πίστευε και μη ερεύνα. Γιατί αν αρχίσεις την έρευνα τη γα***σαμε. Τη γάλισα, Ε γιατί θα δεις την αλήθεια ξαφνικά και θα αυτό πίστευα. Μη ερεύνα ξέρουν, ξέρουνε τι λένε κατά τα σγραφάς. είναι πολύ σοφά. Να σου πω τι έγινε. Δούρο έβρισκε τη μάτια τη Νιδά. Λίγα με τη Ρένα, ε. Βγάλει τη μάνα τη σε ρού τη, το βγάλω γίνεται. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε. Τον ήλιο του Πασόκ περιμένω να δω να ανατέλει. Καλά, μεταξύ μα τώρα. Εσύ. Τα μισά έχει μάθει, έτσι. Πια μισά το 1-8. Έχει, έχει μπει κόσμο και κοσμάκι. Έχουν βολευτεί οικογένειε και γκόμενοι και παιδιά και γκόνια. Δεν μπορεί να φανταστεί. Όχι του προηγούμενου που το ξέραμε. Ενώ και τώρα φρέσκα. Α, και καινούργια δηλαδή. Ο Τσίπρα να καταλάβει έχει ήδη διορίσει τα παιδιά του. Παιδιά. Τα δικά του. Έχει παιδιά ο Τσίπρα. Έχει καλέ παιδιά. Παιδί με αυτό σου λέω. εκεί να καταλάβει. Τα έχει ήδη διορίσει σε θέσει ευθύνη. Για το μέλλον. Να Δεν ξέρει. Κάθε μέρα θα έχει αριστερά θα έχεις Κάθε μέρα. Α υπάρχει κάτι. Δεν. Αυτό ο Σύρι τα έχει οπεδώσει όλα. Σε αυτά τα σκαλοπάτια, ρε φίλε, σε αυτή την πόρτα έχει περάσει ο Σιμίτη, ο Πάγκαλος, ο Μπαλτάκο, ο Τσοχατζόπουλο, ο, ο... ο Ρουσόπουλο. Ρε φίλε, σε αυτά τα σκαλοπάτια έχουν περάσει προσωπικότητες να πούμε. Και πήγε ο Γάλλο και έβαζε τι με τα κόκκινα γάντια μέσα. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Πολύτιά συγχαρητήρια για τα δυόμιση χρόνια αγώνα. Το σκίσατε τον κούλι. Τον εσκήσατε κανονικά. Καλημέρα, ραδιοσπαθμό στο κόκκινο. Δεν το λε, μπλε-κίτρινο είμαστε. Βάλτε εκεί στην αναμονή σιριχτό διεθνή να παίζει. Όχι, το έχω, Κάνε μου λίγο, δώσουμε τον νόμο. Θα πρέπει να λίγο σαλάκι στα χείλια για να γίνει ωραίο, ρε. Το έχω. Σαλιώνω, σαλιώνω, σαλιώνω. Δεν υπάρχει κι άλλο που θα μου σαλιώνει τα χείλια κάτω νιώμα μου. Αυτή είναι η μόνη Δεν πιστεύω να έχει βάλει πολλά καραγιόν και μαραγιέ. Α, δεν πιάνει μικραγιόν. Κούπησε το λίγο, Το αυτό που περισσεύει, κούπησε το λίγο, ρε. Πάμε μισό, O, się bota. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. tuk. Τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Τα ακούνε η Σιριζέ με το τουκ, τουκ. Βαράνε, βαρά, βαρά εκεί και ακούνε τη διεθνή, λέγε. Να σου πω, να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή είμαι ανήσυχο και πώ το έλεγε ο άλλο, του μικροαστού, είμαι και χασηκλής. Θα προλάβει η κυβέρνηση να περάσει το για τι φούντε πριν το μνημόνιο, ρε. Έχει εξαγγείλει κάτι τέτοιο. <Λε> Έχει να περάσει Θα το Χωρίς τις Ναρκωτικό <Τελυκαιναι> παιδί μου είναι μόνη τη κυβέρνηση να, Το αφηλία, βλέπεις yeah. και γελάς άμα τη εμφανίσει <Τελυκαιναι> Και δεν κάνει και κακό στην <Τελυκαιναι> <peripheral> υγεία σου Δηλαδή ψηφίζοντα, την κάνεις λίγο στην υγεία των παιδιών σου Στον γονιών, σου τέλος πάντων <Τελυκαιναι> Άμεσα άμεσα δεν κάνεις αντιφούντα <Τελυκαιναι> Ναι Η Ελένη Λουκά είμαι βρε Άι μωρίου Λουκά παλάτα μας με έχει ζαλίσει Συκτήρ από το χάμο Τρέπαμε και να σ' ακούω τρέπαμε Άι συκτή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 Και από ό,τι φαίνεται έρχεται και το «και άλλο κόστος», διότι αυτά θέλει ο κόσμος, σύμφωνα πάντα με τι έτσι όπως μπαίνει η ερώτηση, μπας περιπτώσει, μας αρέσει πάρα πολύ και οι θυσίες και τα κόστη να τα πληρώνουμε για να παραμείνουμε σε ένα νόμισμα που δεν είμαστε. Έτσι και αλλιώς, γιατί καταλαβαίνει ο καθένα ότι αυτό δεν μπορεί να είναι νόμισμα, δεν μπορεί να είναι... Ευρώπη. Είναι μια μεγάλη φυλακή Με μια μπάλα ο καθένας δεμένει στο πόδι του Παρ' όλα αυτά αυτό θέλουμε όπως λέει και ο βουλευτής μας Ο Γρηγόρης Ψαριανός Ο άλλος βουλευτής μας Ο Άδωνις Γεωργιάδης που πολύ επίσης τον αγαπάμε ε, Αγωνίζεται και έχει έγνοια έγνια για τον απλό εργαζόμενο Όπως τον βλέπει απέναντί του Ήταν στο πάνελ Και απέναντί του έβλεπε τον οπερατέρ Οπότε ε, κάνει τα πάντα Για να μας πείσει ότι η έγνοια του Το έχει αποδείξει κιόλα με όλα αυτά που έχει ψηφίσει τα τελευταία χρόνια. Η έγνοια του είναι ο εργαζόμενο. Εάν καταφέρει και κλείσει μια συμφωνία και φέρει μια πρόταση στη Βουλή η κυβέρνηση, εσεί τι θα κάνετε. Θα, πει μία θα την συμφωνία. ψηφίσετε. Τι θα πει μια Οποιαδήποτε είδου συμφωνία. Μια συμφωνία που θα μα βγάλει από την Ευρώπη. Θα δώσω εγώ προσωπικά λευκή επιταγή στον κύριο Αλέξη Τσίπρα για να φέρουν νομοσχέδια τύπου κατρούγκαλου στη Βουλή. Εγώ λέει το άγχο του Δεν λέω την Λέω τον αυτό μου τώρα. Να πάω στη Βουλή και να ψηφίσω. Για να δώσω ψήφο εμπιστοσύνη σε, τι? σε μια κυβέρνηση η οποία φέρνει νομοσχέδια τύπου Κατρούγκαλου και αυξάνει τα πάνε δημοσίου κατά ένα για να βάλω μετά φόρους στον ιδιωτικό τομέα και να χάσει τη δουλειά του ο περατέρ του ΣΚΑΙ. Παρακαλώ, ένα παράδειγμα. Έχει βάλει τόσε υπογραφέ και έχει ψηφίσει τόσους νόμου που έχουν χάσει τη δουλειά του πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Εκεί, ναι, να τη βάλει την υπογραφή. Όταν είναι για έναν μόνο, για τον οπερατέρ του ΣΚΑΙ, όντω έχει δίκιο. Δεν είναι κανένα μπακάλι. Έχει μάθει με τι αποφάσει του να βγαίνουν καραβιέ οι άνεργοι. Όχι ένα-ένα όπω τον βλέπει απέναντί του. Αυτό είναι ευαισθησία για τον απλό εργαζόμενο που τον κοιτάμε απέναντί μα. Πάμε στην άλλη πλευρά, στο ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτή κάτω εκεί από τα Χανιά. Δεν μπορεί όλη αυτή την τρομολαγνία των προηγούμενων ημερών και θέλει και ο ίδιο να την καταγγείλει. Πριν από μέρε, η ελληνική κοινωνία κατακλείστηκε. Από σενάρια ότι πάμε για ρήξη, δεν υπάρχει περίπτωση συμφωνίας, μας πετάνε έξω από την Ευρώπη, ε, το δούνου του βάζει βέτο όσο αφορά τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για το συνταξιοδοτικό, βάζει βέτο στο ότι πρέπει να υπάρξουν ομαδικές απολύσει αλλιώς δεν συνυπογράφει καμία συμφωνία. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει βέτο στο επίπεδο του δημοσιονομικού κενού. Έχετε διαβάσει το νον του Μαξίμου, πάντω. Τα πάντα έχω διαβάσει. Όχι, σα λέω. Αυτά που δω. περιγράφεται ακριβώ. Αυτά περιέχονται στο yeah. νον-πέιπερ. Η κυβέρνηση αυτά, τα λέει για αυτά. Α, το ξέρω. Α, το ξέρει. Επειδή μιλάει για του και για το κλίμα το παράξενο που είχε δημιουργηθεί την προηγούμενη εβδομάδα Ο κύριο Πολάκης τα έλεγε αυτά, του το θυμισό ο Γιώργο Παπαδάκη. Οπότε ναι, και αυτό το έχει διαβάσει. Οι καθαρίστρε κάτω ξύλωσαν τα πάντα, όχι τα πεζοδρόμια. Το αντίσκηνο που είχαν στήσει, το γραφιάκι και ο χώρο που υπάρχει περίπου ένα χρόνο, ίσω και παραπάνω, στην οδό νίκη νίκη καθαριστριών όπω έχουν γράψει από πάνω. Τελείωσε ο αγώνα με αίσιο τέλο. Βέβαια είχαν δεχτεί και υποστήριξη από πολύ μεγάλα κομμάτια τη κοινωνία. Ήταν ένα πολύ πρωτότυπος και ωραίος αγώνα, πολύμηνο, με πείσμα, με στήριξη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, από πάρα πολλέ πλευρέ. Οπότε σήμερα είχαν γλέντια, είχαν χορούς Πέρασε η μισή κυβέρνηση από εκεί. Είχε προηγηθεί βεβαίω και η φωτογράφηση στα, στο μέγαρο Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα. Έκλεισε πολύ ωραία, όπω πρέπει να κλείνει κάθε τέτοια περίπτωση. Ωραία διδάγματα αφήνει αυτή η ιστορία, όποιο έχει κέφια να τα διερευνήσει. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το κύριο Σιλιγνάκη. Δεν είναι εδώ. Και στον ζητή. Στι... Για μισό λεπτό να σας δώσω λίγο. Μισό λεπτό το κύριο Δημόπουλο που θέλει. Α, μισό τον θέλω κι εγώ.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 Κλεί το καλέ. Κλεί στο παιδί μου. Τι γίνεται, ρε, φίλε. Φύρε φόρο Σαμαρά όποιο τον κράτει είναι του κόμματο. Τι είναι τώρα. Αυτά που λέμε κι εμεί, δηλαδή με λίγα λόγια, συγγνώμη. Όποιο λέει τα αντίθετο είναι η Ριζαίος, του κόμματο, ξέρει. Πόσο μα εκφράζει ο Σαμαρά. Την είδατε την αυτοκριτική έτσι για να μιλάτε μακκκιέ. Αυτό ήταν το τέλο, δεν έχει άλλο. Πάμε παρακάτω. <laughs> το κουρίκ τον είδε, το ίδιο έκανε. Τι έκανε γι' αυτό. Ε, ναι, κάποιο του είπε. Τι κατάσταση να λέει, σα παρακαλώ, κυρία μου, λε πώ που μιλάτε, δηλαδή με ένα έφο. Εύος... Εμεί είμαστε ευρωπαϊστεί και ψάξω από αυτό να το δείτε δεβάζει στο γέλιο. Σαν να λέω ακόμα τον έκραξε, ενέργεια. Εθνικητέ γιατί δεν είπε. Τέλο πάντων. Καλά, ρε είχα Έχα πάρει τι όταν ο Θήμιο έπλεκε το εγκόμιο του Λένιν και σου είχα κάνει ένα σχόλιο. Για ρώτα και του ναύτε Κροστανδί. Και με γράψε με κανονικά, εντάξει. Δεν αποκλείεται. Α, μπράβο, ναι. Ε, είμαι πολύ γραφότατο που λέω. Ωραία. Τον Πογιόπουλο τον φίλο τον, τον είδε έγραψε για τον Σάκο και τον Βανθέτη. Τον αποφεύγω. Α, τον αποφεύγει. Πάλι καλά, εντάξει, Αποστόλη μου σε καλά, γεια. Ναι. Βρέ, η Ελένη Λουκάη με είσαι βρεπνή. Τι θε, Μωρή Λουκάη, παράδειγμα από το χάμω. Έτσι λένε, βρε παντού, ότι είσαι γκέι ομοφυλόφιλο. Βρε παντού λένε ότι είσαι μια παλαιαδελφίβε. Ότι είσαι γκέι ομοφυλόφιλο, έτσι μου κόρε. Ωραία, και εσύ τι πρόβλημα έχει με αυτό. Δεν τρέπεσαι να είσαι γκέι ομοφυλόφιλο. Εσύ τι πρόβλημα έχει με αυτό, Μωρή. Εσύ τι πρόβλημα, πρόβλημα, πρόβλημα έχει με αυτό, μωρί. θα μου πει βρω Μωρή, επειδή με χάνει απογκόμενο. Καταλαβαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει. Γι' αυτό. Ναι, Μωρή, τι άλλο θα κάνω, πλησιάζει ένα. Τι ζ <Παλή> εσύ τη ζωή τραβάστα, μου πει. Πραγματικά, το, εγώ δεν το πείστε, φταίω. Εγώ ας. έχω ακούσει ότι εσύ είσαι αραχνό. Ισχύει. <Τι> δεν <Τι> το <Τι> πεί. Α, ο σατανάστα, <Τι> λε αυτό. Ο σατανάστα, <Τι> μου τάπεζε <τα> <Τι> μια κατηδίαν συνομιλία. Η ώρα είναι 1 και 33. Το ήλιο να έχει έναν υπέρλαμπρο ήλιο με λίγο αεράκι. Αυτά είναι πρώτη φορά αριστερά. Και είδε με τον τζίπρα τι έχουμε. Ήλιο, οξιοπρέπεια. Θε κάτι άλλο, Δεν υπάρχει <Τι> αυτό που ζω, Βε Κωνσταντίνε, δεν υπάρχει. <Τι> <Τι> <Τι> Αλλά αντί να πει Εγώ δεν είμαι και αυτά, το παραδέχτηκε ρε παιδιά. Δεν το... Ναι, ξέρει τι είπε. Εσύ λέει τι πρόβλημα έχει, μου λέει. Καλά δεν υπάρχει κύριε παιδιά αυτό, δεν υπάρχει. Πού, μόλι σου το είπα, ξέρει σοκ. Έχω ακούσει λέω τι σε γκέμου. Καλά δεν υπάρχει αυτό που το, δεν υπάρχει Και μου λέει ότι είμαι, λέει μία Αλλά τι ακούω Θεμ, τι ακούω, δεν τραβώ τα μαλλιά Καλά, <Καλά> δεν υπάρχει Απίστευτο ρε, Τελικά ρε παιδί, μου, αυτοί οι αναρχητοί κουμοιστείς Γιατί αγαπάνε τους γκαιοι, δεν σου κάνει και αυτό εντύπωση πάλι ε Ότι τους υποστηρίζουν πολύ τους γκέι, ε Γιατί είναι πολλοί από αυτούς έτσι λες Γιατί τους υποστηρίζουμε <Καλά> Γιατί μας λένε ομοφοβικούς εμά τι γελάω, θα το κλείσω έτσι και το κλείνω Μ' <Το> ακού, Λουκά? Ρε Λένη Λουκά είμαι, βρε παλαιαδελφή Έρχεται το τέλος, ρε Δεν υπάρχει αυτά που τόκου. το κλείνει Να σου πω, μεταξύ μας για να ξέρεις Πριν έκανες <Το> μακριά <Το> δεν το κλείνεις Το τηλέφωνο, το άκουσα, όλα θα το με να δώσω Ξεφτήνα θα γίνεις, άσε αυτή να Άι μωρί Μέρκελ, go back! Ποιο είναι ο Κωνσταντίνο δίπλα από τη Λουκά που του μιλάει ο Τέο. Μάλλον, οικάζουμε εμεί. Μια ωραία παρέα θα ήταν όλο αυτό να πάει και ο Αποστόλη εκεί που δεν μπορούν να τα βρουν με τίποτα πια να συνεννοηθούν. Ο Αλέκο Φιλαμπουράρη, οπότε βγαίνει και δίνει συνεντεύξει, πολύ συχνά είναι η αλήθεια. Πάντα έχει να πει ένα καλό λόγο για τον Αλέξη Τσίπρα. Με κορυφαίο λόγο καλό πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες που είχε πει ότι πια ο Τσίπρα συμβουλεύει όλου του υπόλοιπου. Ξέρετε ποιοι είναι όλοι οι υπόλοιποι Ο Αλέξη Τσίπρας συμβουλεύει πια Είπε πια έχει οριμάσει και μα συμβουλεύει ε, Και χτες που βγήκε στον αυτιά Είπε έναν καλό λόγο Όχι βεβαίω του μεγέθους του προηγούμενου καλού λόγου Αλλά και αυτό εδώ δεν πάει άπατο Πάτε και προσέγινα μεριά αρκετέ <συμή> φορέ. <συμή> Όταν κολυμπάτε με τον Τσίπρα πάτε βαθιά Και κουβεντιάζετε ή απέξω απέξω Είναι καλό κολυμπητής ο Καταπληκτικό. <smuch> Ο ηγέτη μα είναι και καταπληκτικό κολυμβητή. Αυτά είναι τα ευχάριστα τη ιστορία. Πάνω Παναγιοτόπουλο δεν είναι πια πολιτικό. Δυστυχώ τον έχασε πολιτική, όμω τον έχει κερδίσει η δημοσιογραφία. Άρα, συνάδελφο Πάνω Παναγιοτόπουλο. Εδώ που φτάσαμε πρέπει να γίνει συμφωνία. Διότι αν δεν γίνει συμφωνία, η χώρα θα οδηγηθεί στην καταστροφή. Και θα χρησιμοποιήσω ένα δικό σα όρο: τον όρο Παπαρολογία. Και θα μιλήσω για τους παπαρολόγους της Δραχμής. Εάν δεν φτάσουμε σε συμφωνία, η παπαρολογία περί Δραχμής θα αποβεί καταστροφική για τη χώρα. Γιατί κανείς δεν έχει καθίσει σοβαρά να εκπονήσει ένα σχέδιο, ακόμη και με την έννοια του σχεδίου Β, του Plan B, σε περίπτωση που χρειαζόταν για τη χώρα η προσφυγή σε ένα τέτοιο αν θέλετε έσχα το μέσο που για μένα δεν αποτελεί λύση και όσοι παρολογούν ασύστολα υπέρ της Δραχνής να βγουν και να μας πούν το σχέδιό τους Επιτέλου, έπρεπε κάποιος να τα πει και βγήκε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος και τα είπε όπως πρέπει από το δημοσιογραφικό μετερίζει όμως έχει σημασία από πιο μετερίζει λέει κανεί αυτά που λέει ε, παίζει πολύ έντονα το σενάριο Καραμαλή ότι επιστρέφει τώρα που θα έρθει η συμφωνία και θα αρχίσουν οι αναταράξει στη νέα δημοκρατία, και η Ντόρα θα διεκδικήσει. Αλλά αν δεν τα καταφέρει, κατά του Σαμαρά θα στηρίξει Καραμάλ. Εν πάση περιπτώσει, παίζει το σενάριο Καραμάλ. Να μείνουμε σε αυτό, αλλά τα άλλα δεν έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αποδεικνύοντα ότι σε αυτόν τον τόπο η σάτυρα δεν έχει κανένα απολύτω όριο, θα ξαναγυρίσει ο Καραμάλ, ο τόσο επιτυχημένο πρωθυπουργό-πρόεδρο, δεν έχει μιλήσει καθόλου τώρα από τότε που έφυγε από την κυβέρνηση από το 2009. Έξι χρόνια, το θεωρεί αυτό ένδειξη σοβαρότητας, έτσι το θεωρούν και οι περισσότεροι φαντάζομαι οπότε θέλουμε καραμαλή να ξανάρθει στα πράγματα απέναντι από Αλέξη Τσίπρα μεγάλη η ιστορία για να μην πούμε μεγάλη η κομμωδία του τόπου, δεν είναι βεβαίω μόνο αυτή Από να ξέρετε πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα στον τόπο και θα πάνε καλά δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα που έχουμε Eurogroup, 24 ώρε πριν ήρθε η Αγία Βαρβάρα στην Ελλάδα Όχι η ίδια, τα κόκαλά τη τα φέρανε. Χίλια χρόνια είχαν να έρθουν. Έχουν έρθει λοιπόν τα κόκαλα. Είναι στην ομόνιμη εκκλησία του ομόνιμου προαστίου εδώ τη Αττική. Όποιο θέλει μπορεί να πάει εκεί να συμβάλλει ε, με τον οβολό του, ε, οπουδήποτε μπορεί να συμβάλλει. Και πάνε καλά τα πράγματα γιατί έχουμε την Αγία δίπλα μα. Κανονικά θα πρέπει να τα πάρει ο Βαρουφάκη όπω είναι και να τα πάει στο Eurogroup. Να του τρελάνει όλου. Αυτή θα ήταν μια ωραία τρολιά, τη τρολιά Θα ήταν μια ωραία κατάσταση για να δείξουμε στου Ευρωπαίου τι σημαίνει πραγματική Ελλάδα. Γιατί αυτή είναι η πραγματική Ελλάδα. Έγινε υποδοχή με τιμέ αρχηγού κράτου. Έχει να έρθει ηγέτη καμιά δεκαετία χρόνια, αλλά κάθε μήνα υποδεχόμαστε κάποιον σαν ηγέτη. Συνήθω ένα φω και τώρα κάτι κόκαλα. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα, σα αποχαιρετούμε. Με λαό βεβαίω που μα πάει στο μαγκαζί. Νομίζω το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Στη γνωστή ώρα 10 παρα Γεια σα.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 Του γιατρού, γιατί έκαναν ό,τι μπορούσαν και την έσφασα. Τώρα να σου πω την αλήθεια επειδή είναι και θέμα timing όλα στη ζωή και για γεια α πρόσθε τώρα. Να ρίσκέμε τη σωστή ώρα. Σωστό. δεν Κάτσε και αρρωστή, οπότε τη σύμφωση, αρρωστή... αυτά με τι τώρα κατάλαβα. Έχουν γίνει κι άλλα περιστατικά, έχει χαφεί κόσμο εδώ. πέρα το... Ναι, αλλά να βρούμε timing να συγχρονιστούμε αδέρφια. Σωστή. Γι' αυτό έρθει αριστερά για να τα βάλει όλα σε τάξη. <laughs> α, κοιτάξει, τώρα να το χρειώσουμε αυτό <laughs> στο παρόν <laughs> σύστημα. Έχει χτιστεί αυτό τόσα χρόνια για να μην αιστεί τώρα ασθενόρο τη Σάμω. Έχουν φροντίσει πολύ προηγούμενοι. Έχει περάσει από Υπουργείο Εγία. Να καταλάβει ο Άδωνη, ο Βορρήδη, ο Λοβέρδος Πού να το αφήσω, Εστά... πόσο πιο χαμηλά να φτάσω. Εγώ, φίλε μου, δεν του ψήφισα και έκανα και το παν και στι πορείε που είχαν. Εδώ πέρα ήμασταν 70 άτομα για το ασθενοφόρο όταν κατεβήκαμε. Γι' αυτό τα πληρώνετε, πληρώνετε. Εγώ... Γιατί εκεί στη Σάμο και στην Ικαριά είστε όλοι κουμούνια. Να προσέχατε. Εγώ είμαι. Το Είχα κατάλαβα, δεν σα ξέρω δεσίς εγώ... ότι είστε εκεί, δεν έχω έρθει. Πόσε ζωέ θα πρέπει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 Μην μένουν εδώ πέρα στα τοπικά τα μέσα, κάνουμε διαμαρτυρίε και μιλάμε. Ήθελε 45 λεπτά να έρθει από την άλλη άκρη του νησιού το ασθενοφόρο, να πάρει τη γιαγιά και να την πάω εγώ με να, να ακολουθώ το ασθενοφόρο άλλα 45 λεπτά για να πάμε στο Βαθύ που είναι υποτίθεται η πρωτεύουσα και είναι το νοσοκομείο. Και ευτυχώ που είχαμε το κέντρο υγεία εδώ και οι γιατροί και οι νοσηλευτέ κάνανε το παν και δώσανε τι πρώτε βοήθειε και τέλο πάντων συνεχίσαμε μετά για το νοσοκομείο. Για την εκπομπή που παίζει τώρα ήθελα να μιλήσω. Μιλήστε για αυτή την εκπομπή, πείτε ό,τι θέλετε. Θέλω να κάτι να πω για τον κύριο Αποστόλη. Θέλετε να χαμηλώσετε λίγο το ραδιόφωνο? Ήθελα να λίγο το ραδιόφωνο γιατί δεν σας ακούω καλά. Ναι, το κλείσα, ναι. Μην το ξεχάσετε να το ξαναίξετε μετά. Πείτε μου. Έχετε ένα υπέροχο χιούμορ. Ιδιοφιέστατο. Χαρά Πάρα πολύ σπάνιο. Καλωσίνη σα. Εντάξει, με εξαίρεση κάποια σημεία που ίσω ραδιοφωνικά απαιτείται, ίσω δεν ξέρω, κάποια ξυλοχυδαιότητα. Δεν μπορούμε να είμαστε και σε Τώρα συγχωρέστε μας και εμά. Αν είμαστε στο όλα θα ήμασταν τσίπρα. Απλά μην μη μπερδεύεστε, το χιδέο δεν είναι στα λόγια πολλέ φορέ έτσι. Μην χάνεστε εκεί. Ακούτε με, μια βρωμολέξη και αυτό είναι χιδέο. Χιδέε μπορεί να είναι και πράξει και Έχετε. έργα. Έχετε. Την εποχή της Ραχμής, τη Δραχμή, στη Νέα Ιωνία είχε εργοστάσια. Η γυναίκα του Βαροφάκη πούλαγε σε ντόνια, ο πατέρα δεν ξέρω ποιο, και τα αγκουράκια είχαν μια συγκεκριμένη γεύση. Ο πατέρα μου δούλευε 8 πενθήμερο, αγόρασε σπίτι στο μαρούσι, έφτιαξε το εξογικό στο χωριό, έπενε μου, και έβγαλε. Ο πατέρα μου συγκεκριμένα είχε βγάλει μόνο το δημοτικό. Μήπως είπε Αν ο πατέρας μου δούλευε 100 ώρες, εγώ μου 150 και στην ηλικία που είμαι, έχω κάνει τα μισά. <συσκλή>